Πριν αρχίσω θα ήθελα να σας κάνω μία υπόδειξη και παράκληση συγχρόνως. Θα ήθελα όταν έρχεστε εδώ και μετά φεύγετε ή δυνατόν η κάθε μια ο καθένας σας να φτιάχνει και την καρέκλα του να την βάζει στην τάξη της διότι καταλαβαίνετε ότι ο φόρτος στο τέλος πέφτει σε κάποιες κυρίες να προσέχουμε να μην λερώνουμε χάμ κατά το δυνατόν όσο μας είναι δυνατόν γιατί όλα αυτά τα επομίζονται κάποιες γυναίκες ευλαβείς οι οποίες έρχονται εδώ και περιποιούνται το χώρο και τις οποίες ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας αλλά και όσο το δυνατόν και εμείς από τη μεριά μας ο καθένας με το ελάχιστο που μπορεί να κάνει να βοηθάει σε αυτή την, ε, την προσπάθεια επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάτι που είπα προχθές ότι έχω να σας δώσω κάτι στο τέλος το οποίο κάτι η αξία του είναι η, αξία, η χρηματική του αξία είναι μηδαμινή τίποτα η πνευματική του όμως αξία είναι τεράστια. Και τούτε διότι σταυρουδάκια είναι. Σταυρουδάκια κοκάλινα από αυτά τα πλαστικά. Καμία αξία. Με ένα ευρώ παίρνεις εκατό. Όμως εδώ έχουν αξία διότι αυτά τα σταυρουδάκια είναι ευλογημένα στα ιερά λείψανα του Αγίου Όρους και καταλαβαίνετε ότι εκείνο το σταυρουδάκι που φορά το λαιμό σου και το οποίο είναι χρυσάφι είναι πριλάτι είναι δεν ξέρω τι αξία έχει σαν σταυρός αναμφισβήτητα αλλά με τη ζωή που κάνουμε και στα σπίτια που ζούμε και με την αγωγή που έχουμε όλα αυτά τα σταυρουδάκια που φοράμε στους λεμούς μας τα επίχρυσα και τα χρυσά και δεν ξέρω τι άλλο δυστυχώς σιγά σιγά χάνουν την αξία τους γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεώρησα σκόπιμο να σας φέρω σήμερα να σας μοιράσω από ένα τέτοιο σταυρό στον κάθε ένα και στην κάθε μια διότι θα διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι στο Σταυρό αυτό το μικρό, τον ευτελή από οικονομικής απόψεως, υπάρχει αξία τεράστια, μεγάλη, αξία η οποία δεν μετριέται με τραχμές και με ευρώ, αλλά μετριέται με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και τη χάρη των Αγίων που έχει επάνω. Στο τέλος λοιπόν να περάσετε από εδώ να πάρετε αυτή τη μικρή ευλογία. στην Μάλλον πριν συνεχίσω Θα ήθελα να πω στην κυρία κάτω με ακούει Που είναι υπεύθυνη εδώ Θα ήθελα πάλι να ξαναφέρουμε λίγο τις καρέκλες Προς τα δόθε Ούτως ώστε να μπορούν να μπαίνουν και από τα πλάγια κάποιοι Και από τις γυναίκες Να υπάρξει και ένας μικρός διάδρομος Και προς, την, προς τα παράθυρα Λοιπόν Ερχόμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε στα κερίγματά μας και να θυμίσω αυτά τα οποία είπαμε προχθές ερμηνεύοντας τον 11ο και τον 12ο στίχο. Ο ενδέκατος και το 10ο στίχος είναι επίκαιρη στίχοι όπως το διαπιστώσατε και μόνοι σας και λέγω επίκαιρη διότι ευρισκόμαστε σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και επειδή δυστυχώς όλοι μας έχουμε ρίξει όλο το βάρος της ύπαρξής μας, της ζωής μας στο πλούτο το κοσμικό στα χρήματα και επειδή δυστυχώς δεν εμπιστευτήκαμε στην πράξη ποτέ τον Κύριο αλλά πάντοτε ακουμπούσαμε περισσότερο σε αυτά που έχει τσέπη μας και λιγότερα στον Κύριό μας γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο λόγος του Κυρίου έρχεται ήρθε μάλλον προχτέ να μας ενημερώσει και να μας πει στοιχειώδη πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας σας είπα προχθές ότι πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν θα βρείτε έπαινο πλουσίου ή μάλλον για να είμαι πιο σαφής όταν ο Κύριος επενεί τον πλούσιο τον επενεί όχι διότι έχει λεφτά αλλά διότι σκορπάει τα λεφτά του στους στοχούς εκείνος είναι ο πλούσιος που επαινείται εκείνος ο οποίος θέλει να φτωχαίνει για την αγάπη του Χριστού αντίθετα ο Κύριος είπε ότι δύσκολα πλούσιος θα μπει στη Βασιλεία του Θεού πολύ δύσκολα και επειδή ξέρω ότι ακούοντας αυτά όλοι εσείς που με ακούτε σπέβετε να χαρακτηρίσετε τους εαυτούς σας πτωχούς για να είστε στην εξαίρεση θα σας πω τούτο Τι σημαίνει πλούσιος και τι σημαίνει πτωχός που δεν σα το είπα προχτές Πλούσιος, φυσικά είναι και εκείνος ο ασεβής που έχει πάρα πολλά αλλά πλούσιος είναι και ο αυτάρκης εκείνος δηλαδή ο οποίος αρκείται σε αυτά που έχει και ο είναι αυτός που δεν έχει ούτε τα στοιχειώδη ο Κύριος καταδικάζει και τους αυτάρκης θα μου πείτε γιατί δεν πρέπει να έχουν. Όχι γι' αυτό. Αλλά διότι και οι αυτάρκεις πέφτουν στην ίδια παγίδα που πέφτουν και οι πλούσιοι. Κοιτάνε και αυτή την τσέπη του και κοιτάνε και λένε μου φτάνουν, μου φτάνουν. Εντάξει. Τη βγάζω τη βδομάδα. Το βγάζω το μήνα και τα μάτια τους είναι στο πορτοφόλι τους και στην τσέπη τους και δεν στρέφονται δυστυχώς ποτέ τα μάτια μας προς τον Θεό ο Κύριος δεν θέλει τέτοιος θυμάστε τι είπε και σας το θυμίζω διότι είπαμε όλους αυτή, αυτή η εποχή μας έχει καταβάλει και δεν έξερω και τον εαυτό μου που είμαι ο χειρότερο από όλους σας μας έχει καταβάλει μας έχει συνθλίψει ψυχικά και όλοι ζούμε θα με φτάσουν θα μου κόψουν κι άλλα θα μου κόψουν και τη σύνταξη τι θα γίνει τώρα σας λέω λοιπόν τούτο τι είπε ο κύριος ξυπνάει το πουλί λέει το πρωί έχει λεφτά στην τσέπη του, στα του μέσα. Είδατε ποτέ να κρέμονται λεφτά στα πουλιά. Όχι. Το πουλί δεν έχει λεφτά. Και όταν φεύγει από τη φωλιά του, με ο Κύριος γι' αυτό. Το μυρμήγκι όταν φεύγει από τη φωλιά του έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά. Τα φίδια έχουν λεφτά, δεν έχουν λεφτά όλα αυτά τα ζώα τα ζωήφια που γυρνάνε μέσα, στη, μέσα στα χωράφια και μέσα στους αγρούς και τα συντηρεί ο Κύριος όλα αυτά γιατί εσένα δεν σου ανέθεσε ποτέ ο Κύριος να πάει να ταΐσεις κανένα από αυτά και ο πατήρο Ουράνιος λέγει τρέφει αυτά και γυρνάει ο Κύριος προ τον άνθρωπο αν τρέφω λέει αυτά δεν θα θρέψω εμάς ο λιγόπιστη Θα τρέψω τα φίδια Θα τρέψω τους κορκιούς Θα τρέψω τις μύγες, τα κουνούπια Θα τρέψω τις μέλισες Θα τρέψω τις θύκες, θα τρέψω τους πάντες Και δεν θα τρέψω εσάς ο λιγόπιστη Θα από Απότομα θα φτωχύνεται Και ξέρετε γιατί Όχι διότι θα μας τα πάρουνε αυτό η μέρα δεν με κοράι. Θα αυτοχύνεται όσα και να έχετε γιατί δεν πιστεύσατε στον Θεό. Γι' αυτό θα αυτοχύνεται. Έχει χιλιάδες ευρώ. Φύλαξέ τα εκεί. Βάλτους αλάτι και ρίγανη και φύλα τα μέσα στα ντουλάπτια εκεί να μην πάθουν τίποτα. Θυμήσου την κουβέντα μου. Θα αυτοχύνεται όσοι ελπίσατε στα λεφτά ενώ όσοι ελπίσατε στο έλεος του Θεού και στη μεγαλοσύνη Του και στο έλεος Του και στην βρονιά Του δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα. Αυτός αναλαμβάνει να σας συντηρήσει και μακάρι να το είχαμε διαπιστώσει αυτό και πάντοτε να το κάναμε και πάντοτε να ήταν η μοναδική μας έγνοια να είμαστε στο Θεό αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι και όχι σε τίποτε άλλο εδώ στη γη. Επίρρυψον επί Κύριον την μεριμνά σου λέει ο ίδιος ο Κύριος και αυτό σε διαθρεύει ρίξε την μεριμνά σου στον Θεό και Εκείνος ξέρει να σε ταΐσει ξέρει να σε μεγαλώσει θυμάστε τι είπε κάποτε Τις δύνατε λέει προσθίνε επί την ηλικία να αυτού πήχει ένα Τι με κοιτάτε αδερφοί μου Ρώτησε ο Κύριος για έλα, για βάλε μια προσπάθεια να ψηλώσεις λίγο από ό,τι είσαι. Μπορείς. Να πάρεις μισό μέτρο ακόμα. Κάποιοι κοντοί το θέλουν αυτό. Κάποιοι κοντούλιδες που αισθάνονται μειονεκτικά θέλουν και εκείνοι να ψηλώσουν. Για πες του να προσπαθήσουν να πάρουν πόι. Δεν μπορούνε. Για πες σε κάτι πανύψηλους που και εκείνοι αισθάνονται μειονεκτικά. Για πε του και εκείνου να κοντίνουν, μπορούν να κοντίνουνε. Να κοντίνουν. Δεν μπορούν. Είναι ένα απλό παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο κύριο Άντε, εσύ που νομίζει ότι με τα λεφτά σου θα συντηρηθεί και θα φτιάξει τη ζωή σου και θα φτιάξει τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Έχουμε λεφτά και θα έχουμε λεφτά. Και όσο επιτρέπει ο κύριο, θα έχουμε λεφτά. Και δεν είναι κακό να έχει λεφτά. Αλλά μην πιστέψεις τα λεφτά. Άλλο έχω και άλλο πιστεύω σε αυτά. Άλλο έχω και άλλο δίνω την προσοχή μου σε αυτά και εμπιστεύομαι αυτά. Τα λεφτά και ο πλούτος γενικός είναι για ο άνθρωπος να κινείται εδώ στη ζωή αυτή και θα σε θυμίσω κάτι και μην εκφλαγείτε και ο Κύριος είχε λεφτά και ο Κύριος είχε λεφτά δεν είχε λεφτά ο Κύριος δεν θυμάστε που είχε τον Κορβανά που το είχε το ταμείο Ιούδας δεν το λέει η Αγία Γραφή. δεν είχαν οι δώδεκα ένα ταμείο που πήγαιναν οι άνθρωποι και τους πρόσφεραν και τα χρήματα αυτά τα έβαζαν μέσα στον Κορβανά Δεν ήταν αμαρτία αυτό. Ούτε ήταν αμαρτία ότι πήγαιναν και ψώνιζαν κάθε μέρα. Γιατί και αυτό το λέει η Αγία Γραφή, αν διαβάζεται η Αγία τι δηλαδή, λέει, τη νύχτα, τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης που φεύγει ο Ιούδας μέσα από το μυστικό δείπνο και πάει γρήγορα να προδώσει τον Κύριο. Λέει ο Ιωάννης, οι μαθητέ λέει, νόμισαν ότι πάει να ψωνίσει αυτό σημαίνει ότι ψώνιζαν οι μαθητές και τρώγανε οι μαθητές από τα ψώνια και δεν θα σου πω και κάτι άλλο δεν μπορούσε ο Χριστός που χόρτασε πέντε με 5 ψωμιά δεν μπορούσε να τους χορταίνει κάθε μέρα δεν μπορούσε αντί να έχουν το ταμείο να τους πει ο Κύριος μην ανησυχείτε θα σα ταΐζω εγώ μυστηριωδός μπορούσε ασφαλώς αλλά δεν το έκανε και δεν το έκανε για να μας δείξει ότι δεν είναι κακό και να ψωνίσεις και να έχεις κρίματα και να φάς και λοιπά. Αλλά μην πιστέψεις τα λεφτά. Μην νομίσεις ότι τα λεφτά θα σε βγάλουν από αδιέξοδα. Μην νομίσεις ότι τα λεφτά θα σου δώσουν λύση στα προβληματά σου. Ο Κύριος δίνει τη λύση. Και αυτοί που πίστευαν στα λεφτά και αυτοί που ήλπισαν στα λεφτά και απογοητεύτηκαν και ξέρετε πως του ονομάζει ο Απόστολος Παύλος τους φιλάργυρος ξέρετε πως ονομάζει οι δολολάτρες όχι απλώς άθεου και άπιστους που πιστεύουν κάναν τα λεφτά θεό τους και την φιλαργυρία λέγει και την φιλαργυρία ή της αισθήνει η της αισθηνει η τα τώρα δεν σου είπε κανείς να μην έχει αλλά όχι να πεθάνω για τα λεφτά όχι να κολλήσω την ψυχή μου επάνω σε εκείνα τα άχασα τα άχασα τελείωσε τα τι Τε κάνουμε τώρα Πανακρεμαστούμε; οικονομική απογοήτευση αυτή τη δουλειά θα κάνουμε Επίρριψε επί Κύριο τη με σου και αυτό σε διαθρέψει και όσο για τον πλούσιο θυμάσαι τι μας είπε σας το διαβάζω Νομίζω, νομίζει λέει ύπαρξης Πλουσίου ανδρός πόλις οχιρά; χειρά νομίζει ότι είναι με τα πολλά του τα λεφτά τους βλέπεις εδώ δεν τους βλέπετε στην τηλεόραση όλοι αυτοί που βγαίνουν. Δισεκατομμύρια έχουν. Αυτοί τα έχουν τα λεφτά. Αυτοί τα έχουν τα πολλά. Χιλιάδε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα φτώχινε, όμω οι Έλληνε είναι πλούσιοι. Εκεί είναι το κακό. Κάποτε οι Έλληνε ήταν φτωχοί για να είναι πλούσια η Ελλάδα. Σήμερα με τη χώρα μας την Ελλάδα μα την αγαπημένη, για να γίνουμε εμεί πλούσιοι. Όλοι αυτοί που τους βλέπεις και τους ψηφίσεις και θα πάνε τους ψηφίσει πάλι. Πάλι θα πάνε τους ψηφίσει. Γιατί όσο και αν καρίζω εγώ εσείς το ίδιο κεφάλι έχετε, το ίδιο μυαλό έχετε μέσα και δεν το αλλάζετε με τίποτα. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που τάχουν. Και σου τάζουν λαγούς με πετραχύλια και μετά σε ξεχνάνε και θα σε θυμηθούν πάλι σε άλλα τέσσερα χρόνια αλλά τόσο κουτορνίθια είμαστε Κουτορνήθια, ηλίθια πάμε κοντά και τους εμπιστευόμαστε δεν πιστήκαμε τόσες δεκαετίες που μας κυβερνάνε δεν το καταλάβαμε ακόμα ότι πρόκειται περί απατεώνων. εκεί κολλημένοι επάνω Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ Πασόκ, Πασόκ, κο... Ούλ, μα μα μα δεν έχουμε στοιχειώδες μυαλό δεν καταλάβουμε ότι είναι προδότες ότι είναι ελεινιο ότι είναι απαταιώνες δεν το καταλαβαμε. τίποτα εμείς κολλημένοι εκεί ποιος θα έρθει πρώτος άρχιτε πηγαίνετε τσακωθείτε θα Αισθάνεται, λέει, η πόλη χειρά γιατί σου πίνει το αίμα, γι' αυτό. Και σου λέει, Πού θα πα, ε, Εμένα θα να προσκυνήσεις. Και πάμε, να το. Προσκύνημα είναι αυτό που του κάνουν. Προσκύνημα είναι αυτό που του κάνει. Γιατί είπαμε, Δεν πιστέψαμε ποτέ στο Θεό. Αν πιστεύαμε στο Θεό, θα του είχαμε χα... πετάξει τι θάλασσα όλου αυτού. τι θάλασσα του είχαμε πετάξει. Δεν πιστέψαμε ποτέ στο Θεό. Στα λεφτά πιστέψαμε και πιστεύουμε φυσικά και αυτού που μας στάζουν λεφτά. Αν πιστεύαμε στο Θεό, δεν θα του είχαμε καμία ανάγκη. Κύριε Παρακάτω, τι μα είπε, Όποιο καυχάται έχει εγωισμό. Ε, ψυχω, ψυχώνεται ψηλά, ψηλά, ψηλά να τον καμαρούν όλοι να τον βλέπουν ψηλά μεγαλώνει, μεγαλώνει, φουσκώνει ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά μετά προς συντριβής υψούτε καρδία από εκεί πέρα που τον βλέπεις απάνω θα πέσει και θα φάει τα μούτρα του έτσι έγινε με κάποιον που αναφέρει η Αγία δεν τον αναφέρει το τέλος του το τέλος του το διαβάζουμε στις βιολογίες των Αγίων για τον Σίμωνα τον μάγο λέει εκεί Ήταν ένας Σίμων μάγος Μάγος τον αναφέρει την πράξη των Αποστόλων Και τι έκανε αυτός λέει έκανε τέρατα και σημεία ήταν μάγος Και τον έβλεπαν και σκαρφάλουνε Σκαρφάλουνε ψηλά ψηλά ψηλά ψηλά Και του έλεγε να εγώ είμαι Θεός βλέπετε Αυτά μπορείτε τα κάνει ο Παύλος μπορείτε τα κάνει ο Πέτρος Αυτά δεν μπορεί τα κάνουνε Εγώ εμένα θα πιστεύετε Και στραφής, λέει ο Πέτρος αυτό αναφέρονται στι αποστολικέ διαταγέ, δεν θα το βρείτε στην αγιογραφία. Στραφής λέει ο Πέτρος τι του είπε, τι, τι, τι, είσαι Θεό, είσαι, είσαι Θεό. Στρέφεται λέει, τον Σταύρο σε τρει φορέ και από εκεί πέρα που ήταν από εκεί πάνω έπεσε και έσκασε σαν το καρκούζικα. Να πάρτε το Θεό σα τώρα. Πάρτε το Θεό σα τώρα. Προ συντριβή καρδία, μη σηκώνει ψηλά το γυρίσου. Δεν είσαι τίποτα, δεν είσαι. Και δεν είμαι τίποτα. Και όσο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο θα συντρίβεσαι και θα απογοητεύεσαι. Ενώ όσο χαμηλά κινείσαι, με ταπείνωση, με υπομονή, με υπακοή, με αγάπη, το ένα φέρνει άλλο. Εκεί πλέον σε περμένει η χάρη του Θεού και θα σε υψώσει ο Κύριος. Το είπε και με διαφορετικά λόγια. Πάσο υψών ταπεινωθήσετε, «Και ο ταπεινόν υψωθήσετε». Αυτά εν ολίγης είπαμε προχτές το περασμένο Σάββατο και ο ταπεινον υψωθησετε αυτα εν ειπαμε προχτέ το περασμενο σαββατο και σημερα θα προχωρήσουμε φυσικά στους επόμενους δύο στίχους του 18ου κεφαλαίου των Παριμιών του Σορμόντος στο στίχο 13 και στο στίχο 14. Εντόστε τα αυτιά σα, καλά θέλω να τα τεντώνετε τα αυτιά σα. Γιατί είπαμε, αυτά που λέει εδώ, αυτά που λέει εδώ είναι λες, λες και τον έχουμε δίπλα μα τώρα τον παρημιαστή, έχουμε δίπλα μας τον και μας τα λέει στα αυτή σήμερα στο 2010. Τεντώστε καλά τα αυτιά να ακούτε τι θα μας πει τώρα. Ως αποκρίνεται λόγον πριν ακούσε αφροσύνη αυτό εστί και όνιδος. τι λέει. μιλάει για ένα ελάτομα για μια αμαρτία που την έχουμε όλοι μας τόσες φορές μέσα στην εξομολόγηση πάω να πω κάτι πριν τελειώσει την κουβέντα μου, έχει πει 200 κουβέντες όλος που κάθεται 200 κουβέντες δεν θα με αφήσει να μιλήσω θα με αφήσει να μιλήσω όχι εκεί θα μιλάει συνέχεια συνέστη να δεις θα σου πω τίποτα όχι πρώτα όχι αυτό μιλάει εδώ όσο αποκρίνετε λόγων πριν ακούσε αυτός που τρέχει να δώσει απάντηση αλλά πριν ακούσει θα το λέγαμε διαφορετικά δεν θέλει να ακούσει δεν του αρέσει η συμβουλή δεν του αρέσει η ταπείνωση γιατί αυτό είναι θέμα ταπείνωσης αδελφοί. Αυτό είναι θέμα ταπείνωσης. Σε όποιον δεν αρέσει να ακούει βιάζεται να απαντήσει να προτρέξει να δώσει αυτός τι να δώσει αυτός να δώσει αυτός τη μαρτυρία του την πρώτη μαρτυρία του. Ποιος δεν το έχει αυτό; Μπορείτε να μου πείτε; Ποιος είναι εκείνο που δεν το έχει; Να πέσω να το προσκυνήσω; Να πέσω να το προσκυνήσω; Ποιος είναι εκείνο ο οποίος ο οποίος δεν περιμένει να ακούσει πρώτα; Εκείνο είναι δείγμα και χαρακτηριστικόν του εγωιστή. Και όπως σας είπα προηγμένως, αυτός όχι δεν έχει διάθεση μόνο να ακούσει, αυτός δεν έχει διάθεση ούτε να ταπεινωθεί, όχι να ακούσει. Αυτόν η καρδιά είναι πολύ ψηλά. Τι θα μου πει τώρα ο παπάς Τι θα μου πει ο άλλος Ξέρει εκείνο. Περίμενε να δεις. να δεις Μπορεί να σου πει κάτι ωφέλιμο Χρήσιμο Περίμενε να ακούσεις Όχι. Και πως οι άνθρωποι Κυριολεκτικά θα έλεγα Έχασαν Έχασαν Επειδή είχαν αυτό Θα έλεγα το πρωτείο το οποίο ήθελα να έχουν πάντοτε ακόμα και στη συζήτηση και θέλω να σου πω κάτι για να φτάνει η Αγία Γραφή, για να φτάνει η Αγία Γραφή, να σου το λέει φαντάσου πόσο κρίσιμο και πόσο χρήσιμο είναι αυτό το οποίο σου αναφέρει με μηδαμινά πράγματα δεν ασχολείται η Αγία Γραφή με ψηλοπράγματα της καθημερινότητας δεν ασχολείται ο Θεός ασχολείται είπαμε ο Θεός μετράει και τις τρίχες της κεφαλής μας αλλά εδώ βλέπεις μιλάει για σημαντικές και σοβαρές αμαρτίες ως αποκρίνεται λόγων πριν ακούσε βιάζεσαι να απαντήσεις βιάζεσαι να προτρέψει, βιάζεσαι να ακουστεί η φωνούλα σου Ξέρει τι έπαθαν αυτοί που βιάστηκαν να ακουστεί η φωνή του. Τη χάσαν τη φωνή του. Αποσβολώθηκαν. Έμειναν ενεί, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Πόσε φορέ είδε τα χάνει. Είπε κάτι, σου από το στόμα. Χαζομάρα ήταν. και γι' αυτό είδες τη λέει παρακάτω αφροσύνη αυτό αυτός ο οποίος αυτός ο οποίος προτρέχει άρε γυναίκες σας αγαπάω το ξέρετε το είναι σας αγαπάω. ευτού είναι, είναι το κακό που έχει η γλώσσα σας ευτού είναι το κακό που έχει η γλώσσα σας ευτού είναι το κακό που έχει η γλώσσα σας θα μου πει οι άντρες δεν το έχουν, ε? Επειδή είμαι πνευματικό, σας λέγω, το έχουν αλλά σε πολύ πολύ μικρότερο βαθμό από αυτό που έχετε εσεί. Το έχουν, βεβαίω και το έχουν. Να πω, να πω, να πω, να πω. Να πω να ακουστεί η φωνή μου, να πω, εγώ θα πω, όχι εσύ. Πόσε φορέ γίνεται εξομολόγηση και λέω στο τέλος άρα εξομολογήθηκε το ραντεβού. Άρα έγινε εξομολόγηση. Αυτό, ήταν, αυτό που έγινε ήταν εξομολόγηση. Κοροϊδεία τώρα. Τι κάναμε. Μια συμβουλή δεν αφήνω να το πω. Μια συμβουλή. Μια συμβουλή. Συμβουλή. Πού την ιερότατη ώρα τη εξομολογήσεως. Δεν αφήνω να το πω. αφροσύνη αυτό εστί τι αφροσύνη το να βιάζεις να απαντήσεις να το πω απλά στην απλή μας η γλώσσα βλακία και ηλικιότητα αφροσύνη σημαίνει ότι δεν έχεις καθόλου μυαλό εδώ πέρα λείπουν τα φρένα σου φρίν είναι το μυαλό. μυαλό λείπουν τα φρένα σου δεν μπορείς να συγκρατήσεις τον εαυτό σου. Και σε ρωτώ Πάει ένα αυτοκίνητο στον δρόμο Όχι. Κι αν δεν έχετε εσεί αυτοκίνητο Θα έχουν οι άντρε σας Κάποιος θα έχει τα παιδιά σα, Για φαντά σου κάποια στιγμή Να προσπαθήσει να σταματήσει το αυτοκίνητο Και να δει χαλάσα τα φρένα Πάει Χαλάσσαν τα φρένα Δεν πιάνουν τα φρένα Πού θα βρεθείς είτε στον κρεμό είτε σε κατανατήχο κολλημένος ή να σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο Μάθε να βάζεις φρένο στα λόγια σου <coughs> Ξέρεις τι λέει εδώ θα το βρούμε Αλλού θα το βρούμε Κρήτον λέγει το σιγάν ή το λαλίν καλύτερα λέει να σιωπάς σοφία είναι να μην μιλάς πολλοί λέει μετάνιωσαν για αυτά που είπαν αλλά κανείς δεν μετάνιωσε για εκείνα που δεν είπε κανείς δεν μετάνιωσε πολλοί εγώ θα το έλεγα διαφορετικά λίγο αλλά είναι αγία και δεν τολμώ να διορθώσω πολλοί μένω στο πολύ. Ήθελα να πω όλοι, αλλά επειδή η Αγία Γραφή λέει: πολύ μένω στο πολύ. Πολλοί μετάνιοσαν για αυτά τα οποία είπαν. Τόσε φορέ χτύπησε το κεφάλι σου με τα χέρια σου ή το βάρεσε και στον τοίχο και είπε: Τι ήθελα να μιλήσω, Βλαχία είπα. Γιατί να βγάλω γλώσσα, Γιατί έγινε τη στιγμή να κοκορευτώ, Γιατί να θέλω να ακουστεί η φωνή μου, Γιατί, Τι είπα τώρα, Τι είπα. Είπα μια χαζομάρα είπα μια ηλικιότητα, είπα μια βλαχία, τσακώθηκα με τον άλλον. Τον διέντοψα, θύμωσε Γιατί Μην προτρέχεις να μιλήσεις Και θα σου πω και κάτι άλλο Όταν μιλάει ο πνευματικός Με στην εξομολόγηση αφού είπες Τα αμαρτωλά σου κατορθώματα Και εσύ και εγώ Μετά σιώπα Ακόμα και αν σε αδικήσει Με τα λόγια αυτά που θα σου πει ο πνευματικός Ακόμα και αν σε αδικεί μη μιλάς φαίνεται ότι είσαι αδική είναι εκείνο όμως που σε αγαπά είναι εκείνο ο οποίος σε προσέχει σε προστατεύει και ίσως λέει και κάποιοι παραπάνω γιατί έτσι τον φωτίζει το Πνεύμα του Άγιον να πει και κάποια παραπάνω για να σε προστατεύσει να μην φάει τα μούτρα σου γι' αυτό μη βιάζεσαι να υπερασπιστεί τον εαυτό μη βιάζεσαι να βγάλεις γλώσσα Πώς αποκρίνεται λόγων πριν ακούσε Αφροσύνη αυτό εστί Είναι ανόητος Είναι άφρον Είναι άμυαλος Είναι βλάξ Είναι ηλίθιος Αυτός ο οποίος προτρέχει Να δώσει Την κουβέντα του πριν ακούσει Αυτά που έχει να του πει ο Κύριος Ξέρετε τι με στενοχράει τόσα χρόνια Που είμαι πνευματικός Πέρα από αυτό που γράψαμε και στο βιβλιαράκι που σας έχω μοιράσει, αυτό στο πρόσεχε αυτό που γράψαμε το πρώτο. Πέρα από αυτό το φοβερό αμάρτημα που έχουν όλοι να προτρέχουν να πούν ότι δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα. Πέρα από αυτό, ξέρετε, ποιο άλλο είναι. Το φοβερότερο απ' όλα. Εκείνη την ώρα σε βάζει ο διάολο να μιλά, να μιλά, να μιλά για να μην ακούσεις τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Να μην στα δικά σου. Εσύ δεν έχεις πνεύμα Άγιο εκείνη την ώρα. Εσύ, εσύ εκείνη την ώρα ζητάς πνεύμα Άγιο. Δεν έχει, Παρακαλάς να έρθει το πνεύμα του Άγιο για να σε συγχωρήσει. Εσύ εκείνη την ώρα ό,τι και να πεις Προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό τον κατακολάζεις, τον κατεβάζεις και τον στριμώβεις μέσα στην κόλαση και τον πατάς και από πάνω. Τον πατάς να βγει καλά μέσα. Εάν θέλεις άκουσε τα λόγια. Εάν θέλεις, μείνε στη Συμβούλη. Κρήτων το σιγάν ή το λαγλίδ ειδικά εκείνη την ώρα της εξομολογήσεως Βάλε το κεφάλι κάτω, τέντωσε τα αυτιά σου και άκου. Να με αδικεί, δεν έκανα εγώ αυτά που λέει ο πνευματικός, καλά κάνει. Και λέει, κάτσε κάτω να ακούσεις. Άκουσε τι σου λέει. Είναι για το καλό σου, είναι για την ασφαλειά σου, είναι για την ψυχούλα σου, είναι για να κερδίσεις τη βασιλεία των ορανών. Κάτσε κάτω, μη μιλάς. Μα εγώ δεν του είπα αμαρτίες, καλά κάνει ακόμα περισσότερο δεν προβληματίζεσαι γι' αυτό αφού δεν του Guidπες τέτοια αμαρτίες και ξαφνικά αρχίζει να σου μιλάει για άλλα δεν προβληματίζεσαι και να πεις γιατί τόση όρο άλλα του λέγα ξαφνικά αρχίζεις να μου λέει για άλλα πράγματα ή τρελός είναι που δεν είναι δυνατόν να είναι τρελός ή κάποιος άλλος του μιλάει τώρα κάτια να ακούσουμε τι έχει να μας πει μπορεί να σου μιλάει για μια αμαρτία που σου περιμένει στη γωνία, σε περιμένει στη γωνία. Τώρα που θα φύγει από την εξομολόγηση μπορεί να σου μιλάει για μια μαρτυρία που σε περιμένει στη γωνία, εκεί. Γιατί ο πνευματικό προφυτεύει πολλέ φορέ με τη χάρη του αγίου πνεύματο. Σε περιμένει στη γωνία η αμαρτία Και ενώ εσύ του μίλησε για απλά πράγματα και του έλεγε, ξέρω εγώ, μαλώνω με το σύζυγο, κάνω, φτιάνω με τα παιδιά εκεί μάλιστα αυτό αρχίζει να σου μιλάει για τη μυχεία. Μυχεία με εγώ δεν το είπα σου λέει, σου λέει, σου, σου ρίχνει επάνω, σου ρίχνει. Γιατί μα εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Στη γωνία σε περιμένει. πρόσωψη. Η μιχεία σε περιμένει στη γωνία. Και σου μιλάει γιατί, για να σε προστατεύσει. Για να σε προλάβει. Άμα σπεύσεις να μιλήσεις, να τον διακόψεις, θα τον επαναφέρεις και εκείνον, θα τον αποκόψεις από το Πνεύμα του Άγιον, θα του κλείσει τα αυτιά και θα σταματήσει να σου πει και τράβο να τα μούτρα σου μετά Δεν ήθελε να ακούσεις, έστρεψες να υπερασπισείς τον εαυτό σου, έστρεψες να πεις τη βλακεία σου, την ληθιότητά σου, κάτσε τώρα εκεί πέρα. Κάτι ξέρει το Πνεύμα του Άγιον που λέει αυτά τα συνείδησα στη ζωή μου και μέσα σαν εξομολογούμενος με τον πνευματικό μου μπροστά αλλά και σαν εξομολόγος και σαν εξομολογούμενος τα έζησα και σαν εξομολόγος γι' αυτό είπε στι αμαρτίες σου τα κατορθωματά σου τα βρώμια τα άπες κάτσε κάτω τώρα εκεί πέρα Μπάρε το κεφάλι λάγει κύριε και ο δούλος σου ακούει ως αποκρίνεται λόγων πριν ακούσε αφροσύνη αυτοαιστή και τι άλλο και όνιδος και όνιδος τι είναι αυτό το όνιδος όνιδος είναι η τροπή το γιατί σε να μιλήσεις δεν τρέπεσε δεν τρέπεσε Πρώτα πρώτα θα ξεκινήσω από το απλό. Βιάζεται να μιλήσει το παιδί. Πού μπροστά στον πατέρα. Πού είναι οι παλαιές εποχές. Που μπροστά στον πατέρα μας στεκόμαστε προσοχή. Προσοχή και όρθιε. Ήταν ντροπή ακόμα και να κάθεσε μπροστά στον πατέρα σου. Προσοχή να ακούσουμε τι θα μας πει. Ντροπή μεγάλη να βγάλει το παιδί γλώσσα μπροστά στον πατέρα. Ντροπή μεγάλη, μεγάλη, να μιλήσει η Εύα και ο Αδάμ προς τον Θεό. Θυμάσαι, ο Κύριος τους ρωτάει γιατί το κάνατε αυτό που κάνατε και εκείνη, δεν φταίμε εμείς εσύ φταίες, δεν φταίμε εμείς. Η ντροπή, το έσχος στο αποκορύφωμά του. Σε κατηγορεί ο Κύριος που τα ξέρει όλα και εσύ πέφτει να του πεις ότι φταίει ο Θεός. Σου απευθύνει ο Κύριος κατηγορώ και αντί εσύ να πάει στο κεφάλι κάτω δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Ανεσχητία, ντροπή, έσχος. Το ίδιο κάνεις και μες στην εξομολόγηση. Εγώ τους το λέω πολλές φορές. Σε αυτού που έρχονται να εξομολογηθούν, το αμφιάζονται, να βγάλουν γλώσσα, να τα πούνε, να τα πούνε. <Και> του λέω πρόσεξε τώρα. αποσιωπάς τη φωνή του Αγίου Πνεύματος πρώτον. Και δεύτερον, διαψεύδεις το πνεύμα του Άγιο. Και το αποσιωπάς και το διαψεύδεις Εμένα ο Θεός θα μου το πάρει αυτή τη στιγμή το χάρισμα να μου μιλάει η πνεύμα Άγιον. Και ξέρει γιατί μου το παίρνει. Γιατί είσαι ασεβή είσαι ασεβείς εκείνη την ώρα δεν θες δεν έχεις διάθεση να ακούσεις τίποτα και γι' αυτό ο Κύριος σου λέει δεν θέλεις ωραία κάνει ό,τι νομίζεις και εκείνη την γλώσσα του πνευματικού ξέρεις πως στη συνέχεια ανθρώπινα και θα πάρεις καμιά συμβουλή από το πνευματικό εκείνη τη στιγμή που θα είναι δαιμονική συμβουλή και θα σε καταστρέψει ο Κύριος γιατί Γιατί εσύ δεν άφησες να μιλήσεις Πνεύμα το Πνεύμα του Άγιου Εσύ ήθελες να προτρέξεις Εσύ ήθελες να πάρεις την κουλούρα Ότι δήθεν ξέρεις να μιλάς Και ξέρεις να τα λες Και ξέρεις να υπερασπίζεις τον εαυτό σου Μπράβο συγχαρητήριο Μπράβο. Τι άλλο θες να σου πούμε εγώ, εγώ δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα Κι φίλους έχεις Καμαρώνεις για τους φίλους σου ή μάλλον άσε εσύ τι κάνεις Ο Θεός καμαρώνει για τις φιλενάδες και για τους φίλους σου Τον ρώτησε το Θεό ποτέ αν συμφωνεί με αυτού που εννοείται του εμπιστεύεσαι Γιατί αν δεν συμφωνεί τότε και γι' αυτό θα έχεις να απολογηθεί απέναντι στο Θεό αν τα κριτήριά σου παρεβίασαν τη συνειδησή σου που εκείνη τη στιγμή σε καλούσε να πράξεις το σωστό και εσύ είπες όχι παραβιάζω τη συνειδησή μου και θέλω να επιλέξω και να φύλλω σαθρό <κυρίζει> εκείνη την ώρα να ξέρεις ότι έβαλες το κεφάλι σου στο στόμα του λιονταριού και όποιος βάλει το κεφάλι του στο στόμα του λιονταριού δεν πρόκειται να ζήσει το ξέρετε όλοι άπου θα κλείσει το στόμα του αλιοντάρι το κόπηκε το κεφάλι του πάει τελείως δεν θα έχει πολύ γιατί το λέω άκου τι λέει παρακάτω θυμών ανδρός πραίνει θεράπων πρόθυμος φρόνιμος θυμών ανδρός πραίνει θεράπων φρόνιμος Ο θεράπον είναι ο φίλος Υπό αυτή την έννοια χρησιμοποιείται εδώ Ο δούλος είναι κανονικά Ο θεράπον ο δούλος είναι ο υπηρέτης Αλλά εδώ χρησιμοποιείται υπό την έννοια Του φίλου Τι τον πήρε στο φίλο Γιατί για να πήρετε καφέ Για να κουτσοπολεύετε Γιατί για να κατακρίνετε Για να λέτε σαχλαμάρες Για να κάνετε βόλτε. Αυτό που έφτιαξε και αυτή την αίθουσα εδώ, για να φιλοξενούμαστε εμείς σήμερα, μου έλεγε, μου έλεγε, πολλοί θέλαν να γίνουν φίλοι μου, στην Παντρά που ήμουνα. Όλοι με πλησίαζαν, με πολλά και μου έλεγαν ωραία λόγια. Εγώ ένα φίλο είχα διαλέξει, ένα. Δεν του το είχα πει, αλλά συνέχεια τον το πήγαινα από κοντά μου, λέει. Γιατί, ξέρεις, γιατί τον πήγαινε από κοντά. Για να τον επαναφέρει στην τάξη. Γιατί εκείνο ο φίλο, όλο το έλεγε: Εδώ καλό για δεν είσαι σωστό, εκεί δεν είσαι καλή, δεν είσαι σωστό, εδώ παραβιάζει, εκεί δεν Δεν μίλησε σωστά, δεν έπρεπε να κάνει έτσι. Εκείνο, λέει εκείνο το πιδάλιο, θα θυμάσαι. Γιατί τα παραβιάζεις Ο φίλο ο σωστό σε βάζει στον δρόμο του Θεού. Εκείνο που σε κολακεύει, θα σου λέει όλο ναι. Καπνίζεις, καλά κάνεις. Δεν πειράζει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ. Πορνεύεις. Ε, δεν είχα δύο κόσμους τώρα. Δάξει, όλοι το κάνουνε. Βλαστήμισες έβρισες. Καμία παρατήρηση. Τίποτα. Ποιος θα με διορθώσει. Ποιος θα μου φωνάξει. Ποιος θα με συμβουλέψει, άμα δεν έχω ένα σωστό φίλο δίπλα μου. Γι' αυτό σας είπα στη ζωή μου ευτύχησα να έχω τέτοιους φίλους εδώ σαν ετούτον εδώ ο οποίος δεν έκανε ποτέ τα στραβαμάτια στην αμαρτία του. και κάθε ώρα κάθε στιγμή μας ξύπναγε και αυτό σαν το πνευματικό μας έλεγε και παραπάνω από ότι δεν είχαμε κάνει για να μας προφυλάξει. Εσύ το κάνει ποτέ στα παιδιά σου αυτό. Που εννοείται δεν είσαι ένα απλό φίλο, είσαι ο πατέρα, είσαι η μάνα. Του μίλησε ποτέ έτσι του παιδιού. Α, το παιδί μου είναι καλό, που το ξέρει. Με τι κριτήρια το έκρινες και το έβγαλε καλό, με τι κριτήρια. Ποια είναι τα, με τα κριτήρια του Θεού, με τα κριτήρια τη Αγίας Γραφή, με τα κριτήρια τη ζωή των Αγίων, με τι! έβγαλε στο πόρισμα ότι τα παιδιά σου είναι καλά πανεκκλησία εξομολογιώνται και δτε, δτε. τότε τότε που είναι το καλό κοντάτε, mm -hmm. εσύ τα φτιάξετε εμένα ρωτάς, εμένα το λες εμένα το λες Ποιο τα φτιάξει έτσι τώρα που πήρε να του μιλήσει που είναι 30 το, το παιδί σου και 40 και 50 θα φας και καρπαζά, δεν το καταλαβαίνεις ε τότε που έπρεπε να λύτσεις την Καρπαζά όνος δεν το έκανες έτσι μπράβο έτσι μπράβο Θυμών Ανδρός πραήνι θεράπων φρόνιμος Έχεις ένα φίλο καλό δίπλα σου όταν αγριέψεις φεύγεις από τα νεύρα σου όσες φορές αγριεύουμε και πόσες φορές έχουμε μετανιώσει εκ των υστέρων για αυτά τα νεύρα που έχουμε πολλές φορές και λέω γιατί γιατί να μιλήσω έτσι γιατί να σκεφτώ έτσι πού ήταν εκείνη τη στιγμή ένα φίλος να τον έχω δίπλα μου και να μου τραβήξει το ράσο για να πει που πάσκατσε; κάτσε ψυχραιμία σταμάτα σταμάτα δεν ξέρεις τι θα γίνει νομίζω τα ξέρει όλα εγώ τα ξέρω όλα Αυτός ο φρόνιμος, ο φρόνημος θεράπον, ο φρόνιμος δούλος, τον οποίον ψάχτε να τον βρείτε, ψάχτε να τον βρείτε. Αυτός θα σας βιντρώσει, αυτός θα σας σώσει. Γιατί αυτός, ο θεράπον, ο φρόνημος, είναι εκείνος ο οποίος θα σε βάλει στην τάξη, θα σε βάλει στον δρόμο του Θεού. Ποιο φίλο επέλεξες τολμάς να το πεις εδώ δεν τολμάς Αν σε ρωτήσω να μου πεί τα ελαττώματα του φίλου σου τολμάς να τα παριθμίσεις δεν τολμάς και ξέρει γιατί δεν τολμάς γιατί μέσα σου ελέγχεις ελέγχει η συνειδησή σου και ντρέπεσαι για αυτό που έχεις κάνει και καλά κάνεις και ντρέπεσαι Τι λέει ο Δαβίδ θυμάσαι σας τα, πω. σας τα πω γιατί πρέπει να σας πω έλεον δε αμαρτωλού μη, λιπανάτω. μη λιπανάτω, την κεφαλή μου <σκυρίζει> τι σημαίνει αυτό <σκυρίζει> τι σημαίνει αυτό έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω, την κεφαλή μου τι σημαίνει αυτό ποτέ δεν θα κάτσω κοντά να φάμε παρέα με έναν αμαρτωλό Ποτέ δεν θα δεχτώ ένα δώρο από αυτόν ο οποίος μου προσφέρει. Γιατί αυτό είναι το έλεον. Το έλεον. Ποτέ δεν θα δεχτώ ένα δώρο από αυτός που είναι εσβλάστημος, εσχρός, ανήθικος. Βλέπεις τι καθαρότητα προσπαθούσε να διατηρεί ενώπιον του κυρίου ο, ο Δαβίδ. Και τι λέει σε άλλο ψαλμό θυμάσαι τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού τον εξεδίωκον και παρακάτω υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία τούτο ούσιν να σας τα εξηγήσω αυτά τι σημαίνουνε δεν αυτόν λέει ο οποίος καταλαλούσε που που κουτσομπόλευε που εμείς τον θέλουμε πάμε κοντά να κουτσομπολέψουμε παρέα τον καταλαλούν λάθρα των πλησίων αυτού αυτός που έκανε καταλαλιά πίσω από την πλάτη του άλλου ήταν φυσικά αν να μας αρέσει άμα τώρα μάθω εγώ εσύ κάποιος για να μου έξω σε κοτσοπολεύουν θα στενοχωρηθώ όπως θα στενοχωρηθείς και εσύ είδες τι έκανε ο βασιλιάς ο Δαβίλ τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού εκείνον που καταλαλούσε που κοτσομπόλευε κρυφά θούτων εξεδίωκων φύγε, φύγε, φύγε εγώ δεν θέλω να του πεις φύγε εγώ θέλω να του πεις σώπα πά Έχεις το στένος να μου πεις τα στραβά σου και τα στραβά μου άμα δεν έχεις σταμάτα τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού τούτον εξεδίωκον και παρακάτω τι λέει υπερηφάνω οφθαλμό και απλή στο καρδία τούτο ουσινίστιον με υπερηφάνο άνθρωπο λέει και με λέμε άνθρωπο ποτέ δεν σε παρέα να φάμε Ποτέ δεν κάθισα κοντά να φάω. Είδες με την παρησία ο προς τον Κύριο και είδες γιατί ο Κύριος τον ευλόγησε τόσο πολύ τον Δαβίδ. Είδες γιατί θεωρείται ο βασιλεύς του Ισραήλ του Ισραηλτικού λαού ο κορυφαίος των βασιλεών που πέρασαν ποτέ από, του, α, α, από τον Ισραηλτικό λαό. Γιατί γιατί πρόσεχε με τέτοια ακρίβεια τον εαυτόν και στην επιλογή του φίλου και στην επιλογή του συνεργάτη ακόμα και σε εκείνον που ήθελε να κάτσει να φάει μαζί, να φάει μαζί, τον έψαχνε πριν τον κάτσει στο τραπέζι του. Και αν έβλεπε ότι πρόκειται περί εγωιστού ανθρώπου, αν έβλεπε ότι πρόκειται περί κανονός λέμαργου που θα περίμενε μέσα σε ένα βασιλικό τραπέζι να βρει ένα σωρό φαγητά και να κάτσει να πέσει με τη μούρη, χάμω, σαν τα κουρούνια. Εκεί δεν τον έβαλε στο τραπέζι. Εγώ θέλω εγκρατής ανθρώπους. Πήγαινε. Τι να συγκρατήσω. Θα με διδάξεις τίποτα. Πρόκειται να με διδάξεις τίποτα. Δεν θα με διδάξεις. Θα με σκανδαλίσεις; ή ναι. Ε πήγαινε πήγαινε. Λοιπόν. Mm. Ψάξα λοιπόν και εσύ κι εγώ. Πάντοτε να βρίσκουμε. Να βρίσκουμε τι να βρίσκουμε. Ανθρώπους πνευματικούς. Να βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν μέσα τους φόβο Θεού. Φόβο Θεού. Ανθρώπους οι οποίοι θα μας διδάξουν το σωστό. Ανθρώπους που θα μας επαναφέρουν στην τάξη. Ανθρώπους που θα πατάξουν τα, τα ελαττώματά μας και θα μας ελέγξουν για αυτά και θα μας κρίνουν για αυτά. Αυτό μην τον αποφεύγεις. αυτό είναι ο φίλος. Μη να έχει φίλο εκείνο που θα σε κολλακεύσει, γιατί όλη θέλουμε δίπλα μα. Να έχεις εκείνο που θα σου πει έπ, τι κάνεις εδώ» Για να δω την τσάντα σου Τι έχεις μέσα εκεί Τσιγάρα, δεν τρέπεσαι Δεν τρέπεσαι Α, τι σε πήρα, να μου κάνεις μάθημα Να σε κάνω μάθημα, βέβαια Γι' αυτό το πήρε δίπλα σου Γι' αυτό πρέπει να τον πήρε δίπλα σου Για να σε κάνει μάθημα, μάλιστα Εδώ σταματούμε αδελφοί μου Σήμερα και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας.